Book 2 49ี่สิเกนียารันดานกีฬาอคุณออกกาลังกายไหม คาริสอัธลีติสมค่ดีฉันต้องออกกาลังกายเน่แปลปินาคินู่มเรอเน่ปินานูมดีฉันเป็นสามาชิกของสปอร์ตคลับเยนโเซนันอัลติซลโกเยโเซนันอัลติซลโกเราเล่นฟุตบอล เป้ซูเม่พดอสเฟโรเป้ซูเม่พดอสเฟโรบางครั้งเราก็ว่ายน้ำโพลสฟอเรสคลิมาเมลสรสคอลมเเราขี่จักรยานีคนเมอดิลโตีคนุเม่ดิลโตมีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา Στην πόλη μας έχουμε γήπεδο π ο δ ο σ φ ρ ο υ σ τ ό λ η μας έχουμε γήπεδο ποδοσφέρου. λ κ μια ν α υ κ α π ν α Υπάρχει και μια πισίνα με σ ά ν α Υπάρχει και μια πισίνα με σάουνα. Λέω ι α α Υπάρχει και γήπεδο γ λ Υπάρχει και γήπεδο γκόλφ. Η ρ α Τι έχει τ η λ ε ρ α Τι έχει η τηλεόραση; κ α λ α μ ι καν έ κ α ν φούτβαλ ν τον Τώρα έχει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. τ ρ α έχει έναν α γ ώ α π ο δ ο σ φ α ρ ο υ Τιμ μ α ν έκανα κατ Τιμ Αγγλία. Η Γερμανική ομάδα πήγε να διώνει σ τ η ς Αγγλικής. ι Γερμανική ομάδα παίζει εναντίον της Αγγλικής. Κανείς κ α μ π λ ν ά π ο ι ς κερδίζει; Ποιος κερδίζει; τ ι χάνεις άπ' κ Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. τ ώ θ α συμφωνούμε. Αυτή τη στιγμή είναι ισοπαλία. αυτή τη στιγμή είναι ισοπαλία. π ο ύ ταξίνα μ α σ από ε η Βέλγια. Ο διαιτητής είναι από το Βέλγιο. Ο διαιτητής είναι από το Βέλγιο. Τώρα α λ γ λουτό ε κ τ ε λ ε ί τ ε πέναλτ t Τώρα ε κ τ ε λ ε ί τ ε πέναλτι เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ Goal Enemy Goal e n e n